Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ex Libris, μια εκπομπή για το βιβλίο του αναγνώστες και όλα τα θέματα που τους αφορούν. Στο μικρόφωνο του Radio Music Heaven είναι ο Mike Booklover ή αλλιώ Μιχάλης, όπως βλέπετε τώρα και στο στο καινούριο παράθυρο που μπορείτε πλέον να ακούτε το σταθμό μας. Δεν ξέρω όσοι ε, είσαστε καινούρια ακροατέ και τα τακτικοί. Θα έχετε παρατηρήσει ότι ανανέωση έχουμε αυτό την εβδομάδα στο σταθμό. Ναι, ε, εμπανίζονται... Ε, νέες ρυθμίσει να το πω έτσι εκπέμπουμε σε καλύτερη ποιότητα έχουμε αλλαγές στην κεντρική σελίδα του ραδιοφώνου μας αλλαγές και στο, στο παράθυρο που, το, ε, ε, που εφανίζεται συγγνώμη. όταν ακούτε βλέπετε τα ονόματά μας και το πρόγραμμα νομίζουμε ότι είναι πιο χρηστικές και πιο, κάνουν πιο όμορφο και πιο σύγκρονο το ρεδιοφόνο μας αυτές οι αλλαγές ε, αν θέλετε μπορείτε και εσείς με πολύ εύκολο τρόπο να μας γράψετε τις παρατηρήσεις σας, το πώς σας φάνηκε και γιατί όχι θα θέλαμε και τις δικές σας προτάσεις. Αλλά αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια. Να καλησπερίσω τους ακροατές μας. Καλησπέρα στην Emily λοιπόν, τη δικιά μας Μία από τις Ροκα Πόπηρες, τον Captain Morgan και όλους όσους σας ε, που μας ακούτε. Κυριακή του Ασότου σήμερα. Είμαστε στη μέση, είμαστε για τα καλά μάλλον μέσα στο καρναβάλι... και δειλά-δειλά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και στολές ε, και τα πρώτα πάρτι. Επομένω, σήμερα θα έχει έτσι καρναβαλική διάθεση η εκπομπή... και πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας κομμάτι για σήμερα... Animal creation, a carnival, a jamboree, a musical menagerie. And though he poked a lot of fun, 'twas all affectionately done. He plundered with a wicked thrill Racine's Barber of Seville, and other tunes he freely chose from Offenbach, at Berlioz. Although it's only fair to tell, he did steal from himself as well. Now it is time we took our places And showed our philharmonic graces In praise of feather, fur and fin Let's hope the maestro is listening in The lion is the king of beasts His crown a golden mane He has an air of dignity and yellow-eyed disdain His paws, which look so velvety aren't only there for show so if he asks you round for tea it's wiser not to go <laughs> Καρναβαλική διάδεση και καρναβαλική μουσική, αλλά κλασική μουσική σας έχω και σήμερα. Ε, από τα άλλα τα καρναβαλικά θα ακούσετε, φαντάζομαι, όλη την εβδομάδα, όλο και κάπου θα βρεθείτε, όλο και από την τηλεόραση ε, κάτι θα ακούσετε. Ε, σήμερα η μουσική μας επένδυση όμως θα είναι κλασική μουσική, με συνθέσεις επνευσμένες από το καρναβάλι και οι που έχουν σχέση με καρναβάλι, με μασκάρεμα. Αυτό το πρώτο που ακούσαμε είναι από το πολύ γνωστό καρναβάλι των ζώων του Σανσάνς και ήταν η εισαγωγή και το, και το πρώτο κομμάτι, δεν το ακούσαμε όλο φυσικά, το λιοντάρι, το Βασιλιά της Ζούγκλας. Παλιά ήτανε, θυμάμαι, αρκετά της μόδος να δίνονται λιοντάρια τα παιδάκια, μετά εντάξει και, και άλλε στολέ, υπερήρωε και λοιπά. Αλλά εντάξει, μόδε είναι αυτέ. Έρχονται και πανέρχονται όλο και κάποιο group κάθε χρόνο δίνεται ε, λιοντάρια ή κάτι σχετικό με τη, με τη ζούκλα. Και το θέμα του... Θέμα. Ταλώς, πάντων, θα ό,τι θέλετε, λέμε, λέτε εδώ στο τσάθ μας γράψτε μας εκεί που λέει το αποστολή μηνύματος όσοι μας ακούτε μέσα του, ε, του player του σταθμού. Ε, γράψτε μας αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι άλλο, κάτι σχετικό πάντοτε όμως με βιβλία, με λογοτεχνία, με συγγραφεί και εδώ είμαστε εμείς και θα προσπαθήσουμε... Όσο μπορούμε, να ικανοποιήσουμε τι επιθυμίε των ακροατών μα. Και όπω έχουμε πιάσει εδώ, κουβεντούλα στο chat με την Έμι, σχολιάζουμε και τον καιρό, βροχερό ο καιρό και κρύο και χιόνια ακούω. Ε, βελπιστούμε όμω ότι δεν θα μα χαλάσει τα καρναβάλια, δηλαδή μετά από αυτό το κύμα κακοκαιρία. Ελπίζουμε ότι οι επόμενε 10-15 μέρε, μέχρι, μέχρι τι 23 Ιουλίου δηλαδή, του Φλεβάρι, που είναι καθαρά Δευτέρα ας μας κάνει λίγο το χατήρι, δέκα μέρες, να μας α, κρατήσει ένα ανεκτά ένα καλό και να μην βρέχει και να μην έχει και πολύ κρύο, θα έλεγα όλα, εντάξει, δεν πειράζει όλα, να μην βρέχει, να μπορέσουμε να χαρούμε τα καρναβάλια μας σε πάρα πολλές πόλεις τις χώρας. Διοργανώνονται οι καρναβάλια, φυσικά και εδώ στην Πρέβεζα που γίνεται αυτή η εκπομπή, έχουμε τα καρναβάλια μας, έχουμε δύο. Καρναβάλι, ένα πολύ παραδοσιακό καρναβάλι, ε, πάνω από 50 χρόνια, το λεγόμενο καρναβάλι των γυναικών, γιατί γυναίκες το ξεκίνησαν και για πάρα πολλά χρόνια δίνονταν αποκλειστικά ε, γυναίκες. Τώρα, τα τελευταία χρόνια δίνονται και παιδιά μαζί με τι ε, γυναίκε, αλλά εντάξει, γενικά ναι, έχει παραμείνει και η οργάνωση όντι και τα group που οργανώνονται ε, από γυναίκε. Και έτσι το παραδοσιακό μα καρναβάλι. Και έχουμε και ένα δεύτερο καρναβάλι που έχει ξεκινήσει, επιτυχημένο όμω βέβαια και αυτό το αγκάλιο ο κόσμο, το λεγόμενο ε, καρναβαλικό Κομιτάτο τη Πρέβεζα, το οποίο οργανώνει με επιτυχία ε, όχι μόνο παρελατότητα. Τι παρελάσεις έτσι, αλλά και πάρτι ε, για, για τις απόκριε, τα οποία μαζεύουν ε, πάρα πολύ κόσμο και δεν υπάρχει περιορισμός ο οποίος θέλει δίνεται και, και ο υποφαινόμενος έχει διθεί πάρα πολλές ε, φορές ε, καλό είναι τέτοιες προσπάθειες να τις ε, στηρίζουμε όλοι για, και να μην μένουμε στη διαμαρτυρία εδώ δεν γίνεται τίποτα για να γίνει κάτι και η συμμετοχή από όλου μας. τουλάχιστον ε, έτσι νομίζω εγώ. Τέλος πάντων, έτσι λοιπόν και το θέμα... το βασικό θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα... είναι τα μασκαρέματα των συγγραφέων... και όχι, με αυτό δεν εννοώ βιβλία... Οι φωτογραφίες συγγραφέων οι οποίοι έχουν μασκαρευτεί, ούτε βιλία που έχουν γράψει για το μασκάρεμα. Εννοούμε κάτι πιο απλό και συνηθισμένο στο καλλιτεχνικό χώρο. Θα δούμε συγγραφείς, άλλους πιο γνωστούς, άλλους λιγότερο γνωστούς που ευκαιρία όμως είναι να τους μάθουμε, οι οποίοι έχουν γράψει με ψευδόνυμο, έχουν μασκαρευτεί. Κατά κάποιο τρόπο έτσι για να είμαστε στο κλίμα των ημέρων... νομίζω ότι είναι, ήταν το κατελελότερο θέμα για αυτή την εκπομπή. Δούμε, λοιπόν, θα γνωρίσουμε τις οι οποίοι <κυκυκλή> έγραψαν με το με ψερδόνιμο αντί με το κανονικό τους όνομα. Και μέσα σε μερικές περιπτώσει, όπως θα δείτε... Ε... Έχουνε γράψει, έχουν γράψει, είναι άγνωστο το κανονικό τους, το αυτιστικό τους, να πω, πέραστατα, το όνομά του. Να καλύψει περίσω και τον κρός που μας α, ακούει και α, αυτός και πάμε, αρκετά μίλησα, πάμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο ναι, είναι και αυτό συνδεδεμένο με το α, μπαλμασκέ, με τους χωρούς των μασκαρεμένων. La la la la la la la. La la la la la la la. The ultimate quintessence of joy and effervescence. A bottle full of bubbles, and suddenly your troubles, with all take light though which we should be grateful. So drink it, pleasant, grateful, till late into the night. That's right. That's right. That's right. 'Cause all I want. Is Moshe Pin, Moshe Pin, I start on Pin, that's what we all adore. This is how we Pin, Moshe And so, So, what are you doing? It's all Show me a man who all shaping. Let's continue with Από τη πολύ γνωστή όπερα «Τι Φλέντισμος» «Νυχτερίδα» ακούσαμε το κομμάτι του χορού του χορού των μεταβιεσμένων το γνωστό Champagne, περισσότερη σαμπάνια ή ναι, χωρί αυτή. Οι Ευρωπαϊκοί Χωροί Μεταβιασμένων έχουν, είχαν τη δική τους παράδοση και τη δική τους γοητεία με αυτέ τι φανταχτερές στολές. Βέβαια, πρωτοπόροι στι στολές και στα καρναβάλια, νομίζω ότι ήταν η Βενετία, αλλά γι' αυτό θα, έχουμε και άλλα κομμάτια τα οποία μιλάνε και, και γι' αυτά. Να καλησπέρισω και τον Τρελάκια που ήρθε και ε, ε, αυτό, που συνδέθηκε και αυτό συγγνώμη και μα ε, ακούει. Ε, Απόγευμα Κυριακή, ε, και επειδή σε όλη την Ελλάδα βρέχει και έχει αρχίσει να κάνει και κρύο, καλύτερο, πάρτε τον καφέ σα, το τσάι σα, τη σοκολάτα σα και ελάτε εδώ στο Radio Music Heaven και συντονιστείτε μαζί μα στο Ext όπου θα σα κρατήσουμε παρέα για τι επόμενε σχεδόν. Δύο ώρες με αποκριάτικο θέμα, με κλασική μουσική που σχετίζεται με καρναβάλια και μασκαρέματα και με τους συγγραφείς αυτούς, οι οποίοι έγραψαν με ψευδώνυμο δεν έγραψαν με το κανονικό τους, το όνομα. Ε, καλλιτεχνικό όνομα και μάλιστα στην ε, γαλλικά έχει ενδιαφέρον να... Να το πούμε, λέγεται «Nomme de plume", ε, όνομα του φτερού, θα το μεταφράζαμε επί στα... Ε, στα ελληνικά ε, κολλάει νομίζω μου αρέσει αυτός ο γαλλικός α, όρος έτσι, δείχνει το άπιαστο, το αέρινο θυμηθεί και, τη, και την αντιστοιχάρια από το ριγολέτο το στον άνεμο έτσι η γυναίκας μοιάζει και τέλος πάντων παρασύρωμε όμως και πάμε, ε, πάμε στο θέμα μας ε, δεν ξέρω πόσους γνωρίζετε από αυτούς εγώ θα σας πω αρκετούς, αρκετούς όσου εντόπισα ε, δηλαδή και εσεί θα μου πείτε εδώ, είτε στο chat, είτε με μήνυμα από το παράθυρο του ακρόαση του σταθμού μας, αν τους γνωρίζετε, δεν τους γνωρίζετε ή αν ξέρετε και, και κάποιον άλλο. Ε, να ξεκινήσουμε, με, να ξεκινήσουμε α, με τις γνωστές αδελφές Μπροντέ. Ε, ποιες είναι οι αδελφές Μπροντέ. Ε, μπορεί να μην τις ε, ξέρετε, ε, αλλά το ανεμοδαρμένα ύψη, το Wuthering Heights, της Έμιλι Μπροντέ σίγουρα το έχετε ακούσει ε, οι αδερφές Μπροντέ ε, το πρώτο τους ε, έργο ε, τα πρώτα τους έργα μάλλον ε, δεν έτυχαν ευρείας αποδοχή και τα έγραψαν με ψευδόνυμο το πρώτο που έγραψαν ήταν, ε, και το έγραψαν μαζί ήταν μια ποιητική συλλογή και χρησιμοποίησαν ψευδόνυμα και μάλιστα ανδρικά ε, ψευδόνυμα, γιατί εκείνη την εποχή που ζούσαν οι αδελφές Βροντέ για τι γυναίκε δεν ήταν και τόσο εύκολο να εκδόσουν, να έχουν πρόσβαση έτσι λοιπόν μας καρεύτηκαν στις αγουλικές άντρε και μας τέχανε τα ψευδόνυμα Κάρα Έλλης και Acton, τα οποία τα αρχικά του είναι ίδια με τα αρχικά των ε, αδελφών μου, δηλαδή Σαρλότ Έμιλι και Αν Βροντέ ε, έγραφαν. Η Σαρλότ λοιπόν του DJ Nair, άλλο, πολύ γνωστό έτσι με το ότι ούτε δι την Jane Eyre δεν έχετε ακούσει ε, η Jane Eyre είναι το έργο της συγγραφέας, το έχω ακούσει και αυτό και έχουμε <χω> έχουμε κάνει <χω> τέλος είναι η Σολότων Προντέ το έγραψε με το ψευδόνυμο Χάρολ Μπέλ η του έργο, τα... το ίδιο έργο το διάστημα έργο που είπαμε προηγουμένω τα ανεμοδαρμένα ύψη τα έγραψε η Έμιλη Προντέ τα εξέδωσε ω Έλισ Μπέλ ε, αναγκαστικά κάποια στιγμή όταν είχαν επιτυχία τα έργα ο εκδότης τις, τους κάλεσε στο Λονδίνο και αναγκαστικά αποκαλύφθηκε ότι ήταν γυναίκες ε, όμως αυτό δεν εμπόδισε τα έργα τους να είναι επιτυχημένα έτσι και σαφώς ε, σήμερα έχουμε την τύχη να τους γνωρίζουμε με τα κανονικά τους ονόματα. Να καλείς περίσω και τον ε, Κώστα, Κώστα 65, το με τον Κώστα που μας ακούει και αυτός και ε, να πάμε, μια και είπαμε για, για Βενετία, ε, να πάμε σε ένα σχετικό ε, κομμάτι ε, μια νύχτα λοιπόν στη Βενετία από το Johann Στράουσ αυτό το κομμάτι ε, βενετσάνικο καρναβάλι νομίζω ε, το αρχέτυπο ε, του καρναβαλιού όπω, το έχουμε τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό έτσι να το πούμε στην ευρωπαϊκή του εκδοχή. Κούσε μου το γιο αυτό το όμορφο Βάλ. Μια νύχτα στη Βενετία με μάσκες, χώρο καιμένο, δηλαδή στη Βενετία τη τι καλύτερο. Έτσι. Ε, εδώ πέρα έχουμε. Ε, λοιπόν, του συγγραφεί μου προηγουμένω με ψευδόνιο, του μακαρεμένου θα λέγαμε συγγραφής με ψευδόνιο. Δεν ξέρω πόσοι από εσά παρακολουθήσατε την εκπομπή της προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε και καλεσμένοι και μιλούσαμε για ποιήση για και ένα από τους πίτες που αναφέραμε, ένας από του μεγάλου για να, για να σου πω το πραγματικό του όνομα εδώ, θα το, θα το καταλάβετε, λοιπόν, και είναι και μεγάλο παναθέμα θεμάτο. Ρικάρντο Λιέσσερ Νεφταλή Ρέγες Μπασουάλτο. Ναι, Πώς... <laughs> Αυτό ο νερό, λοιπόν, ήθελε να γράψει λογοτεχνία. και έτσι ε, ο πατέρα του, όμω, συντηρητικό, δεν, δεν το έβλεπε με καλό μάτι. Και ειδικά την ποιήση με την οποία θα ασχοληθεί ο νερό. Έτσι, λοιπόν, ο νερό Ρικάρντο, δεν θα το πω. Όλο, ε, όταν έφτασε να εκδώσει ποίηματα, έψαξε να βρει ένα ψευδόνιμο για να κρύψει την ταυτότητά του τον πατέρα του. Ε, και έτσι επέλεξε το Πάμπλο Νερούδα, με το οποίο έχει γίνει γνωστό παγκοσμίω, ε, και μάλιστα το επέλεξε σαν φοροτιμή προς τον τσέχο ποιητή Γιάννη Νερούδα. Και έτσι λοιπόν ο νεαρός Ερικάρτο Μπασφάλτο, δεν λέω τα ενδιάμεσα τα ονόματα, να με συγχωρήσουν οι Ισπανόφωνοι, ε, φίλοι μας, οι σπανόφινοι. Ε, ε, λοιπόν, ε, μπροστά στην τεράστια επιτυχία και στην παγκόσμια αναγνώριση, του ψευδονίμο πλέον Παύλο Νερούδα, κάποια στιγμή ο γνωστός μας, <laughs> πώς θα το πω τώρα, Παύλο Νερούδα, θα το πούμε γιατί, γιατί το άλλαξε και νομικά. Ε, έκανε τι κατάλληλε ενέργειε και το άλλαξε και νομικά το όνομά του σε Παύλο Νερούδα. Επομένω, βλέπετε ότι μερικέ φορέ τα ψευδόνυμα είναι. Πώς να το πω. Ε, αποκτούν ζωή από μόνο του και μετά είναι λίγο δύσκολο να, να κάνει. Ε, ε, να πεις ότι εγώ είμαι αυτός ή να κυκλοφορήσει με το δικό σώμα. Επομένω ο Νερούδα ακριβ, ακριβώ αυτό έκανε και άλλαξε ε, το δικό του και νομικά πλέον ε, και γι' αυτό και με λέμε Παμπλο Νερούδα. Και οι δικοί μα ε, συγγραφεί έτσι είχαν πάρα πολλοί, άλλοι το κάνουν έτσι από α, πλάκα. Ναι, για, για πλάκα να το. Να το πούμε έτσι, γιατί θέλουν να εκτάσουν κάτι πιο ανάλαφρο έτσι και ε, ενώ κάποιοι άλλοι διστάζουν ή κάποιοι άλλοι για αισθητικούς λόγους. Ε, Πολύ γνωστός είναι ε, στην περίπτωσή μας ο Οδησσέας που μιλούσαμε για ολοποιημένη ποιήση. Ξέρουμε πλέον τον Πανελλήνη νομίζω γνωρίζει ότι το πραγματικό ότι ήταν Οδυσσέας ε, Αλεποδέλης και το έκανε Οδυσσέας ελίτης. Ε, αυτά και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα σε αυτό το στυλ και ελπίζω να είναι μια καλή και ενδιαφέρουσα εκπομπή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα και σενά για τις ευχές. Δουλεύει το σύστημα με, το, με την αποστολή μηνύματος από το παράθυρο του σταθμού. Χρησιμοποιήστε το εσεί οι μα επισκέπτες και στείλτε το μηνύματάκι σας. Α, ε, και αν όνοιμα, δεν είναι να γράψετε το όνομά σας έτσι. Λοιπόν, και, μια... και είπαμε για... Ε, σα είπα προηγουμένως για βενετσιάνικο καρναβάλ και για τις ε, μάσκες. Οι μάσκες είναι νομίζω το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του βενετσιάνικου ε, καρναβαλιού. Ε, αυτές οι περίτεχνες μάσκες, ε, οι ζωγραφισμένε στο χέρι, πολλές φορές ε, πανάκριβες, πολύτιμες, άλλε φορές από πιο ε, απλά υλικά, ε, είναι κάθε μια τους, ε, όταν γίνεται με λίγο μεράκι, είναι πραγματικό ακόμη και χρησιμοποιούμε πλέον και για να στολίζουμε, να δίνουμε ένα αποκριάτικο τόνο ε, στους, ε, στους στολισμούς μας, στη, στη διακόσμησή μα, μας, να το πω έτσι. Επομένως, α, ας ακούσουμε και ένα κομμάτι για τις, α, για τις μάσκες. Ε, ας το ακούσουμε και λέμε μετά ποιο ήτανε. με μια πιο σύγχρονη θα ε, καταλάβετε σύνδεση Λεωνερτ Μπέρνσταϊν, The Mask, η μάσκα με αφορμή βέβαια τις μάσκες του βενετσιανικού καρναβαλιού όπως είπα και στην αρχή τη εκπομπής η μουσική μα επένδυση σήμερα είναι εμπνευσμένη κλασική μουσική πάντοτε εμπνευσμένη όμως από καρναβάλια, μασκαράτες και όλα τα σχετικά και αντίστοιχα το θέμα είναι τα μασκαρέματα των συγγραφέων και όταν είναι μασκαρέματα εννοούμε τα ψευδόνιμα είναι στα που χρησιμοποιούσαν ή χρησιμοποιούν Ελληνες και, αλλά και ξένοι συγγραφείς δεν περιορίζεται, δεν γνωρίζει σύνορα η χρήση του ψευδονίμου όπως τα, ε, θα καταλάβετε ούτε ε, ξεχωρίζει διάσημους από άσημους. Ε, και πιάσουμε προηγουμένως στους Ελληνες, είπα για τον Οδυσσέα ε, που όχι ξέρουμε ότι λέγονταν και οι Περισσότεροι ε, γνωρίζουμε ότι και ο Γιώργος Σεφέρης έτσι, ήταν ε, Γιώργος Σεφεριάδης, εντάξει. Μέχεις εδώ καλά λίγο πολύ, επειδή είναι και ε, ε, ίσω πιο ε, διάσημη. Έλληνε λογοτέχνες τον του Νόμπελ Κάπου το γνωρίζουμε, τους κάνουμε τόσο συχνά Στο σχολείο Και δεν ξέρω Εσάς Μας ακούτε, αλλά σε εμά Στο σχολείο Γιατί είναι μια βασική μορφή εργασίας Για το σπίτι να ψάξουμε στην κυκλοπαίδεια Και να βρούμε Κυκλοπαίδεια, κυκλοπαίδικο λεξικό Τολοσπάντων τύχει ο καθένας Και να βρούμε πληροφορίες Για τον... Για κάποιον συγγραφέα, για κάποιο θέμα ή για οτιδήποτε ε, ήταν σχετικό με το μάθημα. Και βέβαια και την αποχή ήταν κατόρθωμα. Ε, λίγο πολύ όλοι είχαμε μια γυκλοπαίδια, αλλά δηλαδή, και οι γυκλοπαίδιε είναι πεπερασμένε. Ε, τώρα δεν ξέρω, στα σχολεία πάλι του ζητάνε, αλλά ε, πλέον αυτέ οι εργασίε έχουν γίνει λίγο διεκπεραιωτικέ με την έννοια ότι ε, όπω όλοι είχαμε μια γυκλοπαίδια, τώρα σχεδόν όλοι έχουμε μια πρόσβαση στο Ιντερνετ και μια απλή αναζήτηση. Έχουμε περισσότερες πληροφορίες από όσες θα έχετε την υπομονή ποτέ να ε, γράψει ή να, θα μπορέσει να κατανοήσει ένας ε, μαθητής του σχολείου. Τέλος πάντων όμως και αυτό είναι χρήσιμο δηλαδή ε, να κεζόμαστε και μαθαίνουμε πώς να ψάχνουμε και κυρίως πώς να σταχυολογούμε ε, την πληροφορία. Γιατί δηλαδή, ξέρετε εκείνο που έχω παραδειρήσει ότι πλέον η ε, πληροφορία να ψαχνουμε και κυριως πως να σταχυολογουμε την πληροφορια γιατι ξερετε εκεινο που εχω παρατηρήσει, οτι πλεον πληροφορια υπαρχει πάρα πολύ εκείνο που δεν υπάρχει είναι το εκείνο που λείπει είναι η ε, η επιλογή της πληροφορία αυτής την οποία θέλουμε να δημοσιεύσουμε για να ξέφυγα από το θέμα για να συνεχίσουμε ε, όμως το... πάμε σε ένα που είμαι σίγουρος ότι δεν το ε, γνωρίζετε ή ε, όσοι το γνωρίζετε το κάνουμε διαγωνισμό ε, όχι, όχι. Δεν θα το κάνει με διαγωνισμό. Άλλωστε, δεν, δεν το έχω πριν να λίγο καιρό. Τέλος, όποιος ε, ε, θέλει, κάνει... Λοιπόν, στρατισμοι ε, Το πραγματικό του όνομα ήταν ευστράτιος, εντάξει, μέχρι καλά, αλλά σταματόπουλος. Ε, καμία, καμία σχέση. Ε, την ίδια τακτική ακολουθήσε και... Ο άλλος πολύ γνωστός, ο Ηλίας Βενέζης, το πραγματικό του ήταν ηγείας με το όνομα, αλλά το όνομα ήταν μέλος. Ηλίας Μέλος, λοιπόν, ήταν το πραγματικό του για Βενέζη. Ένας από τους πιο εφευρετικούς, να το πω, που είχαν ψευδόνομα ήταν ο Ρουήδης, ο γνωστός ε, Μανουήλα Σενόμη ε, ο οποίος ε, έχει υπογράψει με ένα σωρό ψευδόνυμα ε, λέγεται ότι είναι πάνω από 50 τα ψευδόνυμα με τα οποία υπέγραφε διάφορα κειμένά του έτσι. όχι μόνο τα αντισυγγραφής γράφανε και και σε, πώς πω, και σε εφημερίδες γράφανε επιφυλίδες και ε, διάφορα άλλα μικρά, ε, μικρά κομμάτια ε, ο... Επίση ο... ο Κώστας Βαρναλής αυτό είναι το κανονικό του βέβαια αλλά και στα κάποια κείμενά του είχε ένα ψευδόνιμο Δήμο Τανάλιας και το ε, χρησιμοποιούσε ο γνωστός Καραγάτσης έτσι, ο γνωστός Καραγάτσης το πραγματικό του ο Δημήτριος Φαροδόπουλος ε, σε καμία σχέση ε, ο ο, ποιητής, ο αγαπημένος πίτης Νίκος Καβαδίας ε, κάποια κείμενα ποίηματα και κείμενα τα έχει δημοσιεύσει ω Πέτρος Βαλχάλας <χεχε> Καλό αυτό, σημαντικό. Και ο Νίκος Καζαντζάκης ε, ορισμένα κείμενα του τα υπέγραψε ως α, Πέτρος Ψυλορίτης. Νομίζω ε, όλοι λίγο θα το, θα το καταλάβαμε. Ε, Ένα, ε, νομίζω περισσότεροι πρέπει να τον ξέρετε, τον ε, Αργύριο φταλιότη, κάπου να τον έχετε ακούσει. Ε, το πραγματικό ήταν Κλάνδης ε, ο Μιχαηλίδης, Μιχαλίδη. Ο. Ο Γιλικόριος Ξενόπουλος ε, χρησιμοποιούσε το ψευδόνυμο «φέδων» ε, για τη, τα γράμματα τα οποία υπέγραφε σε ένα περιοδικό στη διάπλαση των παιδών. Είναι πολύ ωραία, είχε αφήσει ιστορία στην εποχή του, με πολύ ωραία οικοπλαστικά παιδαγωγικά κείμενα για τα παιδιά και υπέγραφε έτσι ως α, «φέδωνας». Ε, και ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, χρησιμοποιήσουμε στο και, και άλλοι πολύ ε, Α, και μην ξεχάσουμε τον τέλος Άγρα. Τέλος Άγρας, ε, το πραγματικό του, ήταν ε, Ευάγγελος Ιωάννου. Φαίνεται, θέλει κάτι πιο... <χω σώμη> <vagabalam> όχι εντυπωσιακό, <γλυσίδη> πιο ποιητικό. Ναι, θα το πω έτσι, θέλει κάτι ε, πιο ποιητικό. Αλλά... Δεν είναι... Ε, ε, δεν κρίνουμε συγγραφέα από... πώς να το πω... Τα... Ε, το του το κρίνουμε από το έργο, τον νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό, αλλά εντάξει δεν είναι... Δεν είναι κακό να διασκεδάζουμε κρίσει, όπως είπαμε είναι. Δεν καθέλου κακό να διασκεδάζουμε με αυτά που... Ε, τα καμώματα αν θέλετε, τα τερτύπια των ε, συγγραφέων. Ε, Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας Έτσι και αυτό, κλασικό κομμάτι, βρισμένο και αυτό από την καρναβαλική περίοδο. ήρεμο κομμάτι να το πω έτσι, Σούμαν, Καρνοβάλ, Just from Vienna, το Interme το ε, Καραβάλι, καραβάλι, και ασχολούμαστε, είπαμε ένα σωρό Έλληνε συγγραφεί, λογοτέχνε, οι οποίοι έγιναν γνωστοί με το ψευδόνιμό του και λιγότερο με το πραγματικό του όνομα. Αλλά αυτό, είπαμε, είναι κάτι που και ένα πολύ γνωστό, γνωστό ψευδόνιμο, ο γνωστό Μάρκ Τουέιν. Το πραγματικό του όνομα ήταν Samuel Λάνκουορ Κλέμεν. Βέβαια, άμα ζητήσετε τη δουλειά του Clemens στο, στο βιβλιοπολείο, οι άλλοι θα σας δώσουν θα σας κοιτάνε περίεργα εντάξει εκτός και είναι πολύ πολύ υποψιασμένοι και ενήμεροι ενήμεροι εντάξει περισσότερες φορές είναι οι άνθρωποι που το βιβλιοπωλείο αλλά τόσο υποψιασμένοι ότι εσείς θέλετε Μάρκ το 1 να τον ζητάτε με το κανονικό του δεν νομίζω έτσι, μόνο ο συγγραφέα του Hock the του Tom Sawyer, ε, έμεινε γνωστός στην ιστορία σαν Mark Twain και πραγματικές και σε που τον έχουμε αναφέρει, ε, δεν νομίζω ότι ε, τον αναφέραμε με το πραγματικό του. Έτσι θα ήταν ε, εντάξει. Δη, ε, μερικές φορές εντάξει, αυτές αυτέ τι ε, εκπομπέ, σαν τη σημερινή, ναι, το αναφέρουμε, το λέμε το θέλουμε να. Ε, κάνουμε μια βιογραφική εκπομπή. Σαφώ και θα το πούμε. Τώρα όμω, ε, κάθε εκπομπή, κάθε φορά που αναφέρομαι στον γραφέα, να λέμε αν ξέρετε, ε, το οποίο ήταν το ψευδό Εντάξει, δεν προσφέρει τίποτα ούτε σε εμά ούτε στους συνομιλητέ μα. Εντάξει, ικανοποιεί την επίδειξη γνώση που θέλουμε να κάνουμε, αλλά δεν νομίζω ότι οι συνομιλητέ μα κερδίζουν τίποτα από αυτό. Ένα ε, άλλο ε, Συγγραφέα, ο Λουί Κάρολ, γνωστό Λουί Κάρολ, ε, έγραψε τι ιστορίε του και ήταν ε, ένα. το επέλεξε το ψευδόνιμο αυτό και ε, ψευδόνιμο. Δεν, ε, ε, ε, δεν είναι το κανονικό του όνομα γιατί. Οι, οι ιστορίες ε, ε, αφενός μεν ήθελ να δώσει μια Βρετανική χρειάστηση ιστορίες του και ήταν Αμερικάνος και κατά δεύτερον όπως λέει η ισχύριση των ήθελε να κρατήσει ε, κρυφή την προσωπική του ζωή και έτσι ο Λιούις Κάρολ το κανονικό του όνομα ήταν το τελείω Αμερικάνικο Charles ludwig Ντότσον και έτσι το... Ε, Τολίως καλό ακούγεται πιο βρετανικό, πιο έτσι. Και με τι ιστορίε του νομίζω ότι ήταν, ήταν πιο, πιο, τερια, πιο τερια, θα λέγαμε στη βρετανική κουλτούρα παρά στην αε, Αμερικάνικη της, αε, της εποχής. Ε, δεν ξέρω ε, αν... Ε, Έχετε υπόψη σας Α, έναν άλλο. Θυμάστε την εκπομπή που, που κάναμε για το διαφωτισμό. Το, εκεί είχε αναβαίνει μεταξύ σε μια πολύ σπουδαία μορφή του, του διαφωτισμού, τον Βολτέρο. Έτσι, τον στο Βολτέρο που που, στον οποίο αποδίδεται η φράση ότι διαφωνώ όλα, θα περισπίσω το δικαμά σου να ε, λες τη γνώμη σου. Δηλαδή, βασικά δεν το είπε ο ίδιος Τού το απέδεσαν ε, Οι βιογράφοι του Τα δεν ήταν το πνεύμα του μέσα ε, Ο Βολταίρος όμως δεν λέγανε ο Βολταίος, έτσι Ήταν ψευδόνιμο ε, Και Μέσα από τη φυλακή Μέσα από τη βαστήλη έτσι, Όπου είχε ε, φυλακιστεί Έγραψε ένα θεατρικό Έργο και το υπέγραψε Με το μου Βολταίρος Και στη συνέχεια κατοξιώθηκε Στην Ιστορία ο ε, βουλτέρω, το πραγματικό του, Φρανσουά Μαγαή Αγουέ στα γαλλικά. και αυτός ε, πώς, προ, πώς προέκυψε; ε, ε, Προέκυψε από αναγραμματισμό τον, ε, του το του και από αναγραμματισμό σε συνδυασμό με την τυπογραφία ε, της εποχής όπου το οποτε, Τυπογραφικά στοιχεία ήταν λίγο ε, ασαφή. Κάποια γράμματα μοιάζανε μαζί του. Το ΟΥ, α πούμε, είπαμε από το «ρουέ», το, το ΟΥ με το Β έμοιαζαν ε, ε, πολύ τα χρόνια είναι στην τυπογραφία και έτσι το ΟΥ ε, ε, τυπώθηκε σαν Β, και μετά το λίγο καταλήξαμε με το, το Βολτερο, το οποίο επειδή ήταν και Βολτέρ, και το οποίο επειδή ήταν και έβιχου, Μπορώ να πω σχετικά, ε, έπιασε και. Έτσι, σήμερα τον ξέρουμε σαν, σαν Βολτέρο ε, Επομένως, είναι ε, από, από τι και δεν ξέρουμε και τους αρχαίους, έτσι. <laughs> <laughs> αν ήταν πράγματικά τα ονόματα που γράφουμε, έτσι, και το Shakespeare. έχουμε πει ότι υπάρχουν διαφωνίες, αν υπήρχε Σέξπιρ ότι ήταν ε, ψευδόνυμο, και διάφορα τέτοια ακούγονται κατά καιρού. Αλλά, ε, τέλος πάντων, να μην ε, ε, προτρέχουμε, ε, έχουμε... Α, οι διαφωτιστές, να και αυτό, ε, Βενίμιν Φραγκλίνος, έτσι. Ο, όχι, αυτό ήταν το πραγματικό του, Βενίμιν Φραγκλίνος, Βενίμιν Φραγκλίνος εγώ όταν, αλλά... Ε, όταν ήταν νεαρός ε, έγραψε με το τρόπος που τότε επικοινούσαν οι άνθρωποι και δικά όσοι είχαν τέτοιες ανησυχίες ε, ήταν γράμματα σε εφημερίδες της εποχής ε, ήτανε... Ε, δυστυχώς τα γράμματά του απορριφθήκαν ε, και έτσι έπλασε, έγραψε, τα γράμματα με ένα πλαστό χαρακτήρα και μάλιστα έγραψε τα γράμματά του ε, ως κυρία «Silence do Good, <laughs> Επομένως και τότε έστειλε ε, πολλά γράμματα που δημοσιεύτηκαν όλα. Φαίνεται είχε τέτοι, είχαν τέτοιες ευαισίες τότε, εκδότες των έλεγαν όχι στις κυρίες. Αυτό ή έγραφε πιο ελεύθερα και ήταν πιο όμορφα ε, αυτά που, που έγραφε. Δεν ξέρω, ε, δεν ξέρω θα δούμε. Εντάξει, πάμε όμως εμεί στο επόμενο κομμάτι μας. Ε, oh, πάλι Σούμαν, δεν πειράζει, δεν πειράζει όπως θα έβαλα εδώ από το σύνδι με τη σειρά. Ε, Είναι τραγούδι για μία από τις πιο γνωστές μορφές του Καρναβαλιού, το τραγουδιστικό κομμάτι, τον Αρλεκίνο. Απολαύστε. Το. αυτή τη σύνδεση για πιάνο του Σομαν Αρλικίνος. Λοιπόν, ε, χαρακτηριστική μορφή το καρναβάλι χωρίς τον Αρλικίνο. Βέβαια, ε, εντάξει, τώρα έχουμε, όπως είπαμε, άλλες πιο ίσως ε, πιο στολές που παραπέμπουν στην pop κουλτούρα, γενικότερα στη σύγχρονη κουλτούρα, αλλά νομίζω στις ε, ακόμα... Το γεγονό ότι ακόμα κυκλοφορούν και βρίσκεις και, και παιδάκια ντυμένων πολλές φορές Νομίζω λέει πολλά για τη διαχρονικότητα του συγκεκριμένου, του συγκεκριμένου, ε, το, ε, καλά σας σήμερα, <laughs> δεν ξέρω τι έχω πάει, τη συγκεκριμένη ε, αμφίεσης. Ε, λέγαμε για, ε, για τους ε, συγγραφείς ε, και τα ψευδόνυμά τους με τα οποία Παίζουν πολλές φορέ μαζί μα. Ε, το παίζουν, εντάξει. Ε, υπάρχουν διάφοροι λόγοι γιατί ένα συγγραφέα θα καταφύγει σε ψευδόνιμο. Μερικού νομίζω που σα αναφέραμε. Ένα είναι ε, επειδή θέλει να. Να, κατά κάποιο τρόπο να μην γίνει γνωστός, να μην διαταραχθεί η προσωπική του, η οικογενειακή του ζωή ή έχει οικογενειακούς λόγους που δεν θέλει να φανεί ε, αυτός ως α, συγγραφές, ή ποιτης, είπαμε για τον Ερούδα, παραδείγματος Αλλοί λόγοι μπορεί να είναι καθαρά ε, πρακτικοί, λόγοι διακρίσεων όπως οι αδελφές μπροντέ ε, που αναγκάστηκαν στην αρχή να υποδηθούν τους άνδρες συγγραφείς για να τις πάρουν στα σοβαρά. Αλλοί λόγοι είναι καθαρά περιπαικτικοί, να το πω έτσι, όπως ο δικός μας, ο Ιωάννης Κονδυλάκης ο Ροίδης που είπαμε ε, προηγουμένω, ε, ή ακόμα και ξένη συγγραφής. Υπάρχουν βέβαια και λόγοι... Ε, Ανάγκης, με την έννοια ότι ε, πρέπει να καταφύγει σε άλλον, όμω ο συγγραφέα θέλει να κάτι τελείω ε, διαφορετικό, κάτι ή εναντίον του θα υπήρχε αλλιώ μία ε, προκατάληψη. Να το πω έτσι. Ε, Παραδείγματο ε, χάρη, ε, ε, ε, η Agatha Christie. Ε, Ζέρουμε όλοι, ε, συγγραφέα yeah. του Ραρομπιστηρίου, όμως, έγραψε και κάτι άλλο. Έγραφε και κάτι άλλο, έγραφε ρομαντικές νουβέλες, Για να το πω έτσι, όπω το λέμε στην yeah. καθομιλωμένη, Άρλεκιν. Ναι, έγραφε και Άρλεκιν, η κυρία Καθαρίστη. Όμω, βέβαια, ε, η μητέρα, η μητέρα, τέλο πάντων, του και τη Miss Marple, θα ήταν περίεργο έτσι, να συνδεθεί το όνομά με, με ρομαντικές νοβέλες. Και επομένως, αυτές τις, ε, στις αυτές χρησιμοποιούσε το σεβδόνυμο Mary Westmacott και έτσι της κυκλοφόρησε. Και νομίζω μπορεί κάποιος με μια αναζήτηση στο διαδικτύο να βρει και να δει πως ήταν τα άλλα εκείνη της εποχής. Ε, λόγους, ε, βέβαια. Ε, ένας συγγραφέας... Θα σας πω πρώτο το κανονικό του και μετά θα σας πω ποιος είναι και μέσα στο να γνωρίσετε. Ε, Handler Χάννιλερ. Δεν σας λέει τίποτα. Ούτε σε μένα μέχρι να κάνω αυτή την αναζήτηση έλεγε κάτι. Ε, αλλά έχει γράψει βιβλία ενηλίκων, να το πω έτσι. Ε, σε εισαγωγικό ενηλίκων καταλαβαίνετε ότι το θέμα θα ήταν ε, ακατάλληλο για μικρά παιδιά. Στη συνέχεια όμως... Ε, ήθελα να εκδώσει μια σειρά παιδικών βιβλίων τα οποία δεν είναι άσχημα, ε, κατά τη γνώμη μου. Ε, και φυσικά, ένας εγκριφέας που είναι γνωστός για το ενήλικο περιεχόμενο, ε, μετά λίγο ποιος γονέας θα, θα τον αγόρασε, να το πω έτσι, για το παιδί του. Ε, έτσι και έτσι, επέλεξε ένα ψευδόνιμο. Μόλις σας πω το ψευδόνιμο, είπε, μα αυτός, ναι, το ψευδόνιμο λοιπόν είναι... «Λέμονη Σνίκκετ. Ο Λέμονι είναι ο Ντάνιελ Χάντλερ. Τώρα βέβαια είναι αναγνωρισμένο ε, σαν συγγραφέα, σαν λέμονι έτσι Και τα το βιβλία του είναι εξαιρετικά και δεν έχουν καμία σχέση. Έτσι, να μην ανησυχούν οι γονείς, Δεν έχουν καμία σχέση με τα βιβλία εν τα οποία έχει τυχεί και έχει γράψει. Και αυτός, ε, τι να κάνουμε, όλοι έχουν και τα, πώς να το πω, εντάξει δεν επιλέγουμε πολλές φορές τι θα γράψουμε, με τι θα ασχοληθούμε, πολλές φορές είναι και πώς, τα, ε, και πώς τυχαίνει και πώς μας τα φέρνει. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο καρνοβαλικό και αυτό κομμάτι μας. Thank you. French List, La Campanella, ε, σύνθεση για πιάνο. Εδώ πέρα, ε, εδώ πέρα μινεύει η Alyssa Rout στο πιάνο και είπαμε οι μουσικές επιλογές σήμερα ότι οι κλασικές, ε, ε, από τις απόκριες, μάλλον πιο γνωστό, πιο από το καρναβάλι και από τις μεταμφιέσεις, από τις μασκαράτες. Και αντίστοιχο είναι και το θέμα της σημερινής εκπομπής, η οποία μόλι συμπλήρωσε την πρώτη τη. Ωρα ε, μεταφέρει συγγραφέων ή αλλιώς ψευδόνυμα, διάσημων και όχι τόσο ε, συγγραφέων. Μην ξεχνάμε ότι και εδώ, στο σταθμό, ε, με ψευδόνυμα και ένα χαρακτηριστικό του ίντερνετ, το οποίο έχει μείνει μέχρι τις μέρε μας και είναι κατάλληλο από τις πρώτες εποχές των Φόρουμ, των ε, Λιεστών ταχυδρομίων, των BBS, δεν ξέρω ε, αν και εγώ με εισαγωγικά του, του διαδικτύου εν πάση περιπτώσει το ψευδόνιμο ήταν συμβασμένο με τη συμμετοχή των περισσότερων μας στα φόρουμ ε, βέβαια στο σταθμό όπως είπαμε πλέ, πνέει ένας αέρα ανανέωση. έχουμε κάνει σημαντικέ προόδου και προσωπικά μπορώ να πω ότι οι αλλαγές αυτές ε, κάνουνε σαν ακρότη τουλάχιστον που τις κρίνω ε, πιο εύχριστο και πιο φιλικό ε, πιστεύω το σταθμό μας. Και φυσικά, αν έχετε αντίρρηση αν έχετε πλέον προτάσεις ή οτιδήποτε άλλο, γι' αυτό υπάρχει και το chat και τα forum του σταθμού και μήνυμα έτσι μπορείτε να στείλετε και αν το προωθήσουμε ω παραγωγή στος, στον υπόλοιπο το σταθμό. Ε, η συμμετοχή σα στο Ready Music Heaven που την προτείνω ανεπιφύλακτα ακόμα και αν δεν είστε μουσική, έτσι και εγώ δεν είμαι μουσικός. Έχω μια αγάπη βέβαια <coughs> να ακούω καλό ρεδιόφωνο, να ακούω καλή μουσική και έχω και μια αγάπη προ τη λογοτεχνία την οποία θέλω να σα την περάσω μέσα από αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή και νομίζω το Ready Music Heaven είναι το κατάλληλο μέρος. Πάρα πολύ απλά Δωρεάν δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το λέμε κάθε φορά αυτό, μπορείτε να γραφείτε ε, στην, στο σελίδι του σταθμού, να συμμετάχετε στα φόρμα μα, να μπαίνετε εδώ στο chat του σταθμού και να συζητάμε. Έτσι, και γιατί όχι, αν έχετε κάποια καλή ιδέα για εκπομπέ, ε, μπορείτε και να μας την πείτε. Ε, δεν ξέρω πώς ε, ακουγόμαστε, Έχουμε, βγαίνουμε πλέον με αναφεθμισμένη ποιότητα ήχου για τους γνωρίζοντες από τα 96 Kbps πέρασαμε στα 128 έτσι, ε, όσοι γνωρίζετε νομίζω ότι μπορείτε να εκτιμήσετε αυτή τη διαφορά ε, και μια και είμαστε ολοκληρώς τον την πρώτη, συγγνώμη ξέχασα να καλύψω περίσσο τον κρόσ, τον πρόεδρο που ήρθε στο chat είδατε, μου και αυτό. <σίλω> θα το αλλάξεις, τι, τι λες μου, φίλε, θα βγαίνεις με το πραγματικό τώρα στην κουμπί, δεν ξέρω, τι... και τον πανόριο Αργύρη, τώρα δεν ξέρω αυτό είναι ψευθόνιμο ή όχι, που ισορήθηκε αυτός στο σάθ, έτσι πέρα και σε σένα, Αργυρίς, το... δεν, ξέρω, δεν ξέρω ποιο είναι το όνομα, ποιο είναι το πόνιμο, η μας, και η Έμη Ευμορφή η Αθιοπούλου, να είναι πραγματικό αυτό, άραγε να μην είναι... <laughs> Τέλος πάντων Είπαμε σε καναβαλική διάθεση Θα μου συγχωρήσετε και τα μικρά μου Αστία σήμερα Α κάτι πολύ σημαντικό Σημαντικό <laughs> ε, Εντάξει Μην εισηχείτε δεν θα Χαθεί τίποτα ο κόσμος Όμως την επόμενη Κυριακή στις 15 δηλαδή του μήνα δεν θα πραγματοποιηθεί η εκπομπή Ex Libris γιατί έχω, θα λείπω σε επαγγελματικό ταξίδι και έτσι δεν θα καταφερώ να κάνω την εκπομπή. Ωραία θα δεν έχω να ένα δυνατό λάπτοπ και μια καλή σύνδεση και που θα πάω και να σας μεταδώσω από εκτός του σπιτιού αλλά δυστυχώς δεν, δεν υπάρχει... Ε, δεν υπάρχει δυνατότητα. Ευελπιστώ ότι θα με, επειδή θα λείψω ολόκληρη την εβδομάδα. Ευελπιστώ ότι την Κυριακή 22 θα είναι μαζί σε πάλι το Εξλίμπρι. Μια μικρή επιφύλαξη όσον αφορά το ε, ξέρετε τα ταξίδια είναι. Ε, μπορεί να τύχει κάτι να καθυστερήσω. Λογικά 22 του μήνα θα είμαστε πάλι μαζί φυσικά. Θα γράψω και από... σήμερα αύριο, θα γράψω σχετικέ ειδοποιήσεις και στο φόρουμ, θα το δείτε. Απλώς ευκαιρία να το πούμε και από τον αέρα. Όπως επίσης να πούμε ότι στις, ε, μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί. Στις 9 όμως θα ακολουθήσουν οι Αλκιόνι με τις αλκιονίδε Νότες. Επιτέλους, έχω να πω εγώ, μια ώρα που μπορώ και εγώ να ακούσω την αγαπημένη μας Αλκιόνι στο σταθμό και... Στι 10 συνεχίζουμε με τον εθεροβάμμονα το τρίτο μέρος το, χιλιά, το, ε, σημαίνει, της μουσικής, του, των διασκευών πιο στάδις μουσικής του 1978. Και όσο το ξενιχτάτε, στι 12 έχουμε τη νέα προσθήκη και την έκπομπη στο σταθμό εντεχνιέντος. Ο Χρήστος, ο Κρίς Πάτρα, ε, έχει την ε, όμορφη αυτή έκπομπη όπου ακούτε έντεχνο, ε, τραγούδι. Ε, βέβαια, αυτό προϋποθέτει, όπως είπαμε, να, είστε, να μπορείτε να ξενιχτίσετε λίγο. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ όλα αυτά. Μόνο που έχω γραφείς μπορώ να το ακούω και την εξαιρετική εκπομπή του, του Cross Περιμένω πώς και πώς κάθε Δευτέρα ε, η τρίτη πότε, οπότε ενεβαίνει και όταν έχουμε λίγο ησυχία είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά ε, τη βάζω να, να παίζει και απολαμβάνω τις μουσικές του επιλογές. Αλλά και Δευτέρα μεσάνυχτε. Ξέχασα να πω τη Δευτέρα ποιους έχουμε. Έχουμε το ροκ βέβαια. Έχουμε το lift rock με τον Πέτρο και στις, στις 6 και στις 8 έχουμε την έμεινε με τι ροκ uh, απόπειρε. λοιπόν, για να μπει έτσι, δυνατά, δυνατά η εβδομάδα, το Radio Music Heaven έχει φροντίσει και ξεκινάει το πρόγραμμά του Δευτέρα με rock, για να πάρουμε μπροστά. Τέλο πάντων, α επιστρέψουμε στο θέμα τη εκπομπή μα. Ε, συζητάμε λοιπόν για ψευδόνυμα, για συγγραφεί που έγραψαν με ψευδόνυμο, για συγγραφεί που έγιναν γνωστοί με ψευδόνυμο και για άλλου που πειραματίστηκαν. Με διάφορα ψευδόνυμα. Ένας συγγραφέας ε, πάρα πολύ γνωστός, ο οποίο χρησιμοποιήσε ψευδόνυμα, ο Στίβεν Κίνγκ. Ο Στίβεν Κίνγκ, αγαπημένος συγγραφέας ε, πάρα πολύ... Πάρα πολλών... Ε, ...και εδώ στην, στην Ελλάδα. Ε, Οι συγγραφέα και τις φίλες μας τη, είναι συνδεδεμένοι σπιρού. Δεν, δεν τη βλέπω, δεν τη βλέπω, δεν πειράζει. Πιστεύω όμω ότι μας ακούει. Ξέρω την ούτε αγαπημένου στις ε, συγγραφές... ...και μπορείτε να δείτε κριτικές και παρουσίες για πολλά γι' αυτόν και για τα βιβλία του... ...στην ε, γνωστή στο σελίδα που έχουμε πει πολλέ φορές στο spoiler -alert .gr. Ε, πηγαίνετε και πέρα και... Έχει και λίγα για το σταθμό μας, χαθείτε <laughs> για να επιστρέψετε. Λοιπόν, ο Στίβεν Κίνγκ λοιπόν ε, έγραψε με το ψευδόνυμο Richard Bachman. Ε, γιατί έγραψε με το ψευδόνυμο αυτό, έχει ενδιαφέρον. Ε, έγραψε με ψευδόνυμο, ενώ ήταν ήδη γνωστός έτσι, σαν Στίβεν Κίνγκ κλπ. Ε, ε, ο λόγος ήταν ότι ήταν δύο. Ένας πρακτικός γιατί οι εκδότε του του είπαν ότι δεν μπορεί να εκδίδει ε, πάνω από ένα βιβλίο το, το χρόνο, για λόγου δικού του έτσι εκδοτου με τα συμβόλαια που τρέχουν, εντάξει, τα γνωρίζω αυτά. Και ε, ένα δεύτερο λόγο που ισχύει το συγγραφέ, ότι ήταν, ήθελα να δει πόση επιτυχία δεν μπορούσε να έχει ε, βιβλίου στο ίδιο. Το ίδιο το βιβλίο, έτσι, ε, ε, το ίδιο τηλεγραφή, το ίδιο η θεματολογία, χωρί όμω με το ε, γνωστό. Ε, με το όνομά του ε, πάνω σε αυτό. Ε, πρόλαβε, έβγαλε τέσσερα βιβλία στην αρχή και κάποιο, ε, μάλιστα, ο υπάλληλο του ε, λέγεται ότι είναι, ε, ανακάλυψε ότι είχε ομοιότητες στον τρόπο γραφή του με, το, με τον Ρίτσαρντ Μπάχμαν, με τον Stephen King και σαν να ψάχνει το ψάχνει καλύτερα για να βρει τι γίνεται. Και έτσι κάποια στιγμή μια αλήθεια βγήκε στην επιφάνεια. Και ο Κίνγκ έβγαλε μια έτσι, χιουμοριστική ανακοίνωση ε, η οποία να τη μεταφράσω λίγο στα ελληνικά ε, λέει ότι ο Μπάγμαν πέθανε από τον καρκίνο του ψευδονίμου. Μια σπάνια μορφή σχεζονομίας. Ε, ναι, ε, <laughs> εν πάση περιπτώσει χιουμοριστικό. Παρ' όλα αυτά έγραψε τριεπίδες τρία ακόμη βιβλία με ε, αυτό το ψευδόνιμο και νομίζω ξέρω νομίζω την εντύπωση δεν λείπει ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας το, για να μας το πει. Ε, ε, πρέπει να ήταν, έχουν εντύπωση ότι δεν είναι επιτυχημένα δεν έπεσε έξω με αυτά τα βιβλία. Ε, πάμε όμως να ακούσουμε ένα ακόμη κλασικό κομμάτι με αποκριάτικο θέμα πάλι με μάσκες αλλά όχι μπροστά είναι τώρα κάτι πιο κλασικό προκόφιεφ. Στο λοιπόν, οι μάσκες. ένα σύντομο χαρακτηριστικό κομμάτι, ωραίος ο ρυθμός. Ε, δεν ξέρω, οι περισσότεροι έχουμε βέβαια συνδυάσει το καρναβάλι, όταν λέμε καρναβάλι, ε, με, τη, με τα κλασικά, με τα Latin, τα οποία ακούμε, με τα χορευτικά κομμάτια. Ε, εδώ πέρα, εντάξει, άλλα λίγο πιο χορευτικά. Εδώ συζητάμε, έχουμε άλλη προσέγγιση στο, στο καρναβάλι, να το πω έτσι, στην κλασική μουσική. Όχι, ταινί που είναι τα χορευτικά τα, τα κομμάτια βάλει <laughs> κυρίως, αλλά και άλλα πιο γρήγορα κομμάτια. Εντάξει έχει τεράστιο πλούτο, Κλασική συγνώμη, κλασική μουσική και ευτυχώς μπορούμε να βρούμε κάτι που να ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Σήμερα λοιπόν εδώ σε δόνιμα. Παλαιότερον, νεότερον, ε, συγκεκριμένο το που γίνεται με το ψευδόνιμο, να καλύψει ποιο είναι το ψευδόνιμο. Και ε, νομίζω, α, η πιο, μια πιο διάσημη πλέον συγγραφέ, δεν, δεν έμεινε πολύ κρυφό αυτό το ψευδόνιμο. Ε, νομίζω ότι οι περισσότεροι ε, πλέον, όταν σας πούνε για το... Ε, για έναν ε, συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορήματων, Ρόμπερτ Καλμπρίθ. Ε, Όχι, θα μου πείτε σιγά, ήταν η John Ρόλινγκ που το έγραψε αυτό. Ναι. Το πιεδόνυμο αυτό, Ρόμπερτ Καλμπρίθ, ήταν ε, αστυνομικό μυθιστόρημα, δεν έμεινε και πολύ κρυφό όμω. Ε, ήταν μετά, το, μετά την ολοκληρωσία τη αίρα του Χαριπότερ, ήθελε να γράψει. Όπω ισχυρίζεται John για να γράψει ε, κάτι ε, τελείως διαφορετικό και χωρίς να έχει την πίεση ότι ε, να παρακολουθεί όλος ο κόσμος τι θα γράψει η John ε, Rolling Και έγραψε, ε, έγραψε έτσι σαν Robert Galbraith. Ε, το περίεργο ή το τέλος πάντων αυτό που λέει ε, πολλά για τον τρόπο που διαλέγει ο κόσμος και διαβάζει βιβλία και οτιδήποτε, είναι ότι το βιβλίο αυτό πουλήσε 1500 αντίτυπα, σαν Robert Galbraith. Φυσικά, μόλις αποκαλύφθηκε ότι ο Robert Galbraith ήταν η John Rowling. Ε, οι πωλήσει εκτινάχτηκαν <laughs> σε δυσθεώρητα ύψη ε, χιλιάδες φορές. Παραπάνω πήγαμε στα εκατομμύρια αντίτυπα. Αυτό λέει πολλά, όχι τόσο για τους α, συγγραφείς να το πω έτσι, νομίζω ότι λέει πολλά ε, και, και για μας. Ε, α, κάτι όμως που σίγουρα, σίγουρα, εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη, δεν υπάρχει πράγματα, κάποιος μπορεί να το ήξερε και να με διορθώσει στο chat, που υποθέτω ότι περισσότεροι δεν ξέρετε, είναι και ότι η John Rolling. Ε, τι, αν προσέξετε στα βιβλιά αυτά, θα δείτε ότι υπογράφει μετά αρχικά J.K. Ε, Rowling. Ε, δεν υπάρχει K στο όνομα, του επίσημου τη Rowling. Η Rowling δεν βαφτίστηκε ποτέ μεταρχικά. Έναν σαν τον T.S. Eliot, α πούμε, ή τον J.R.R. Tolkien. Δεν υπήρχε K στο βαφτιστικό τη, να το πω. Joanna Rowling είναι το καναδικό τη. Όνομα, το και πώς πρόκειψε και τα αρχικά και αυτό. Ε, πρόκειψε ω εξή, διότι, ακούστε, οι εκδότε, δεν πίστευε, μάλλον πίστευε ότι ο Χάρι Πότερ θα πήγαινε καλύτερα στις πολίσεις αν δεν ε, αποκαλύπτουν ότι ήταν γυναίκα. Ενευλίου με μαγεία, ας πούμε, ενευλίου φαντασίας, ε, θεωρούσαν ότι είναι πιο... πιο θα ήταν, Πιο εύκολα αποδεκτό ήταν γραμμένο ε, από άντρα ή εν πάση περιπτώσει δεν φαινόταν ότι εσύ κρυφές ήταν γυναίκα. Και έτσι το μας κάρυψαν να γράψαν John Rowling, να γράψαν J.K. Ε, Rowling. Βλέπετε, ε, οι διακρίσει αυτά που ανάγκασαν τι αδερφές Μπροντέ κατά κάποιο τρόπο να γράψουμε ψευδόνιμο παραμένουν και, και στι ε, μέρεμα και στις... Το μας. Το okay, το βέβαια εντάξει υπάρχει ε, ή όπως είπε η ίδια Ρόλνα το διάλεξε επειδή ήταν και η ιδια το διαλεξε επειδη ηταν η γεγια τη, από τη γεγιά τη Καθλίν ε, και έτσι προέκυψε το οκ okay, το okay, οκ το να βάλει κάποιο άσχετο προτιμήσε αυτό. Άρα το γεγονός είναι ότι στην ουσία ήταν ένα είδος ε, ψευδονίμου να το πω έτσι δεν ήταν ε, το κανονικό της. Ε, ένα. Ε, ε, Άλλους ε, συγγραφέα, ε, ε, Ναι, συγνώμη, είπαμε για τι ε, αδερφές ε, Μπροντέ οι οποίε ναι, περίπου τα ίδια τα ίδια, ε, <συλίξε> τα ίδια. Ε, Α, ξέχασα πού είπαμε, γιατί είπαμε για διάσημους και λέτε, έχω ξεχάσει, έχω ξεχάσει Θυμάστε, σε προηγούμενη κόβη που είχαμε κάνει μια φιέρ, ένα αφιερώμα στον Κάρλο Ντσίκενς και και αυτός κάποια τα δημοσίευσε με όταν προ... το ξεκίνησε να γράφει χρησιμοποίησε το ψευδόνιμο Μποζ, έτσι, μία λέξη. Πίκο <laughs> θα το λέγατε, Ποπ θα το λέγατε, <laughs> δεν ξέρω. Πάντως, έτσι, σαν Μποζ ξεκίνησε ε, σε, ξεκίνησε να γράφει αλλά εντάξει, τη συνέχεια γράφει με το κανονικό του ε, σαν Κάρλος uh, Δίκενς. Ένα άλλος euh, συγγραφέα μια και είπαμε για παιδικά βιβλία. Δεν ξέρω πως το... Αν ξέρετε το, το γκρινιάρι των Χριστουγέννων έχετε ακούσει. ένα πολύ γνωστός βέβαια στην... στον αγγλόφωνο κόσμο στην Αμερική. Ο δόκτρ Σούς Ισόης όπως ήθελε ο ίδιος σας προφέρετε. Ε... Ονομάζονταν Theodor Gessel, η Γκέιζελ. Αλλά το έκανε δόκτρ δόκτωρ Σόης, ίσως δόκτωρ Σούς νομίζω τώρα, προφέρουν Αμερικάνοι δόκτωρ Σόης όσοι είναι γερμανομαθείς. Uh, Κι έτσι έγραψα τα παιδικά του βλήμα αυτό το ψευδόνιμο. Το δόκτωρ είναι φτιαχτό, δεν είναι δόκτωρ, ήταν uh, οικογενειακό και έτσι το έβαλε για να πικάρει τον πατέρα του που ήθελε να τον δει για το Αυτός Αυτό προτιμούσε έτσι να είναι επιτυχημένο συγγραφέα παιδικών βιβλίο και έβαλε το, το και χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο αυτό για αυτή τη, για αυτή τη δουλειά. Ε, άλλος διάσημος, α, τη, μια και τη φαντασία λίγο, άλλος διάσημος α, της επιστηματικής φαντασίας, ο Ζάκ ε, χρησιμοποίησε το ψευδόμο Πολ Φρέντς. Αυτός το έκανε γιατί ήθελε, του, ήθελε να γράψει ένα βιβλίο μάλλον ιστορίες οι οποίες θα γινόταν και τηλεοπτική σειρά ε, επειδή φοβόταν για την ποιότητα τη σειρά, να είναι γνωστό πως τηλεόραση μπορεί και καταστρέφει συνήθως και τα καλύτερα λογοτεχνικά έργα. Ρωτήστε τον Ιούλιο Βέρνα να... ή τους φίλους του Ιούλιο Βέρν να σας πούνε και ρωτήστε τους οπαδούς του ε, τους φαν του για Τόλκιν το... για το Hobbit. Ε, πάρα πολλές ε, ε, από τη μια εντυπωσιακό, απ' την άλλη πολύ εκφράσματες αντιρρήσεις του για το πώς έγινε... Το κύκριος για το δεύτερο μέρος Έτσι, δεύτερο και τρίτο μέρος Εκεί θεωρούν ότι ξέφυγε Ξέφυγε, τέλος πάντων ε, Και έτσι λοιπόν να χρησιμοποιήσω Σάκα Σιμόφ για να αποφύγει αυτά τα πάνω Το ψευδόνυμο Πολ ε, Friends. Και δεν νομίζω δεν δε γυρίστηκε ποτέ η σειρά Και πρέπει να, να ολοκλήρωσε όμως Ο Σιμόφ αυτή τη σειρά βιλίων Να καλείς και το Νίκ tag Στο... Στο, συγγνώμη, στο chat. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε στην παρέα μας. Και ναι, να απαντήσω πρόεδρε ακριβώ αυτό που το, το είδα και θα σίγουρα θα αφιερώσω εκπομπή σε αυτό γιατί είχα κάνει και εσύ παρουσιάσει και χαρά μια παρουσίαση για ένα αντίστοιχο. Το έχω στα υπόψη μάλλον στην, στην επόμενη ε, εκπομπή που είπαμε, μάλλον 22 θα είναι. Σίγουρα, αν είναι 22 του μηνός, θα σας ενημερώσω σχετικά, γιατί 15 σίγουρα δεν θα γίνει η εκπομπή. Θα αποουσιάζω για επαγγελματικού ε, λόγους, όπως προείπα. Αλλά ναι, το έχω δει ε, και... Ε, ναι, ε, αυτό που μου έπεσε σήμερα εδώ στο chat, το κρόντσ, έχω δει και... Θα το σχολιάσουμε στην επόμενη εκπομπή μαζί με άλλα. μα αρέσει όπως έχετε καταλάβει να σχολιάζουμε και διάφορα θέματα που έχουν να κάνει το βιβλίο. Τα ή τα κείμενα. Πάμε όμω να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. Και αυτό το υποβλητικό βάλς του Aram Katsatourian, Masquerade Vault, το βάλς της Μασκαράδας, ε, χωράμε ε, στην εκπομπή μας σχετικά με, <coughs> σχετικά με τα ψευδόνυμα των συγγραφέων. Είπαμε, κύριε, και το σώτο σήμερα, καρναβάλι. Και δεν ξέρω τα πάρτι έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους δυναμικά. δηλαδή Δηλαδελά αρχίζουν και εμφανίζονται και παιδάκια εντυμένα με στολές. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε καρναβαλική διάθεση. Τις επόμενες δύο εβδομάδες θα κορυφωθεί ε, το καρναβάλι. Μην ξεχνάμε ότι η πέμπτη μου μας έρχεται. Είναι τσικνοπέμπτη συχνό και ίσως, δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να κάνει και εκπομπή με συνταγές ψητού. <laughs> ε, Μια εκπομπή με, με συνταγέ μαγειρικής θα δούμε. Έξα, αν μαζευτεί αρκετό και ενώ υπάρχει απαραίτητη λαϊκή απέτηση να το πούμε. Θα το δούμε. το δούμε και αυτό. Το δούμε και αυτό. Και άλλε εκπομπέ έχω υποσχεθεί και θα σα κάνω ε, μία. Ε, ε, θα σα κάνω μία σύνοψη ε, των ε, βιβλίων αυτών το, και θα δω. Θα δω δεν, δεν υπόσχομαι τίποτα στον αέρα. Ίσως κάποια στιγμή βγάλουμε μία εκπομπή με αγαπημένε συνταγέ ε, μαγειρική, ε, με βιβλία. Ν, δεν ξέρω. Δε, ε, ν, δεν ξέρω θα ναι, αν θα ταιριάξει με το στυλ τη εκπομπή. πάντων, να επιστρέψουμε στο θέμα μας με τα. Στο δώμα του των uh, συγγραφέων. Ένα άλλο uh, συγγραφέα που uh, έγραψε uh, ψεδόνο και τελικά του, το έμεινε το ψεδόμου ήταν ο Τζόρτζ Όλέλ. Γνωστό Ρόλθε, το είχε 1984. Ήταν ψεδόμου δεν το πραγματικότητα. Το πραγματικό του ήταν Ερικ Άρχουλ. Άρθουρ, συγγνώμη, Μπλερ. είναι το διάλεξε, όπω έχει πει ο ίδιο, ε, ε, γιατί ήθελε να δείξει την αγάπη του και την Αγγλία. Ε, ο και ο Ροζοφόν είναι ο προστάτη τη Αγγλία, τη Αγγλία έτσι, όχι όλου του Ηνωμένου. Βασίλιο. Ξέρετε, η Ιρλανδία έχει τον Άγιο Σαν Πάτρικ, η Σκοτία έχει τον Άγιο Ανδρέα και ούτω καθεξής. Η Εγγλία έχει τον Άγιο Γεώργιο και ο Όρουγελ είναι ένα ποταμός που ήταν μια τοποθεσία που του άρεσε να την ε, ε, επισκέπτεται. Ας George Orwell Τζορτζ ε, για τον Ερικ Άρφουρ Δεν ήθελε, ε, έγραφε για... στο πρώτο βιβλίο, έγραφε για θέματα, ε, για ...για φτώχεια, για μεγάλη φτώχεια... ...και δεν ήθελε να ε, που πέρασε... ...και δεν ήθελε να ε, στενοχωρήσει την οικογένεια την του... ...και έτσι ξεκίνησε να χρησιμοποιεί αυτό το ψευδόνιμο... Ε, ...με το οποίο έγινε και διάσημος. Και να ε, βλέπετε πολλές φορές ε, αναγκαζόμαστε. Επίσης ε, ο συγγραφέα των χρονικών της ε, Ναρνιάς... Ο... Ο Λούις, όχι ο Κάρολ Λούις, έτσι της <συμβουλής> Ολόματος, είπαμε, ε, τη λέγεται στη χώρα του, είπαμε, τη Νάρνια, ε, έγραψε και μαζί με δύο ψευδόνυμα. Το ένα ήταν Κλαίβ Χάμιλτον, ε, που μου έγραψε το πρώτο βιβλίο, και το δεύτερο ε, με το ψευδόνυμο Clerk, ε, Ann Clerk, ε, έγραψε ένα βιβλίο. Ε, πενθούσε, το οποίο ήταν πένθος στην ουσία, εξέφερα το πένθος γιατί ο χαμό της γυναίκας του, αλλά δεν επιθυμούσε να, ε, να τον σαν συγγραφέας. Ε, σε αυτό το βιβλίο, συνήθως, ε, ήτανε ήταν κάτι ιδιαίτερο προσωπικό του, έτσι, και γι' αυτό δεν το έκανε. Ε, Πάμε όμως να ακούσουμε ένα ιδιαίτερο ε, κομμάτι, κομμάτι που αφορά άλλη μία μορφή της Comet τη περισσότερο, αλλά το βλέπουμε και για τον ε, παλιάτσο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Άμε και πάλι μαζί σα. Χίλη συγγνώμη από τεχνικό λάθο, δηλαδή από κακό δικό μου χειρισμό. Έτσι, για να το ακριβολογήσω, προηγουμένω ακούσαμε δύο κομμάτια, όπω τα λέτε, back to back. Ε, Κουουδίστηκαν κονδυλικά δύο κομμάτια αντί Το πρώτο, όπω είπα, ήταν ε, ε, μια άρευνα με τον Ρομπερτολάνιο παλιά του, παλιά του, σε μεταφορικό κομμάτι. Το δεύτερο, όμω, ήταν ε, για να θυμίσουμε. Το Ιόχαν τον το νεότερο ήταν η βορτούρα, η εισαγωγή από το έργο του «Καρναβάλι στη Ρώμη». Mm. Έτσι είπαμε, νήμερα έχουμε κλασική μουσική εμπνευσμένη από τα καρναβάλια και τα μασκαρέματα και αντίστοιχα ασχολούμαστε με συγγραφείς και με τα ψευδόνημά τους, με το μασκαρέμα δηλαδή των συγγραφέων. Και δεν έχουμε, ε, έχουμε πει αρκετού μέχρι τώρα. Ε, λίγοι έχουν μείνει νομίζω. Ε, τέλο πάντων, συνεχίσουμε. Έτσι κι σιγά σιγά πορευόμαστε προ το τέλο τη εκπομπή. Πιστεύω να προλάβουμε. Δεν όλα τα κομμάτια. Λοιπόν, ε, πάμε στον επόμενο συγγραφέα, ο οποίο μάλλον κατέχει και το ρεκόρ γιατί περισσότερα ψευδόνυμα με τα οποία έχει γράψει βιβλία, έτσι. Έχαμε πει και κάποιες πει και το Ροΐδι και με άλλου πολλά ψευδόνυμα, αλλά πολλά από αυτά φορούσαν, τα φορούσαν άρθρα σε περιοδικά σε εμερίδες, σε περιφυλίδες, εδώ ζητάμε για βιβλία. Έτσι, λοιπόν, λέγεται ότι ο Dean Kunsch, ο Αμερικάνος συγγραφέα, έχει γράψει με ε, πάρα πολλά ψευδόνυμα. Ε, και ε, γιατί χρησιμοποιήσει τόσα πολλά ψευδόν. Ε, μερικά δεν νομίζω ότι είναι όλα Άρον Wolf, Brian Coffey, David Axon, Diana Joyer, John Hill, ε, Owen West, Anτοeni Nord, Lane και άλλα. Ε, ήταν πολύ γραφ... Είναι πολύ γραφότατος και έχει καταφέρει να εκδώσει με διαφορετικά ονόματα μέχρι και 8 βιβλία μέσα, μέσα σε ένα χρόνο, 8 ε, βιβλία με διαφορετικά φυσικά το καθένα. Κάτι είπαμε ότι έχουν οι εκδότε. Θυμάστε και την του Στίβεν King που δεν τον έφερε να εκδώσει πάνω από ένα βιβλίο με το όνομά του τον χρόνο. Έτσι λοιπόν, 8 ε, βιβλία με διαφορετικά φυσικά εδώ, μέσα σε ένα χρόνο. Και εν τω μεταξύ ήταν επιτυχημένο συγγραφέα πριν αναγνωριστεί με το όνομά του. Δηλαδή. Πούλησε κάποια βιβλία του, μάλλον δύο από τα βιβλία που είχε γράψει με ψευδόνυμα, είχαν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα πριν τα βιβλία που έγραφε, με το κανονικό του όνομα γίνουν Ο λόγος που επέλεξε και έγραψε με τόσα ψευδόνυμα είναι επειδή δεν μπορούσε να σταθεροποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο είδος ε, λογοτεχνίας. Και πάρα πολλοί εκδότες του είπαν ότι ε, αν δεν μπορείς να επικεντρωθείς ε, σε ένα είδος λογοτεχνίας, το πιθανότερο είναι ότι ε, θα ότι ε, το κοινό. Ε, και αυτό λέει πολλά, όπως είπαμε και με την άλλη περίπτωση που αναφέραμε της ε, John Rowling που έγραψε Robert Kilbraith. Ε, Λέει <ελίωση> πολλά και για τον τρόπο που επιλέγουμε να διαβάσουμε εμείς εναγνώστες. Ε, ε, όταν συνδέουμε συγκεκριμένα στυλ, να το πω, συγκεκριμένα τροπογραφή, συγκεκριμένη θεματολογία με συγκεκριμένο συγγραφέα. Και όταν παραμένει βιβλίο, δηλαδή, πούμε, του Κόντζη, της Ρόλινγκη, ε, δηλαδή, περιμένουμε να δούμε κάτι συγκεκριμένο στη θεματολογία του. Ε, ο Κούντζ έχει γράψει, δεν ξέρω πόσο γνωστός είναι στην Ελλάδα, γράφει ε, ένα στυλβ mm. λίγο μυστηρίου, λίγο τρόμου, λίγο αστυνομικό, λίγο ε, περιπέτεια, λίγο επιστημονική φαντασία, λίγο σάτυρα. Έτσι. Ε, περίπου ε, έχει, δει, νομίζω, 14, ε, 14 15 βιβλίο του είναι στην κορυφή των bestsellers έτσι έχει, έχει πουλήσει ε, πάρα πολλά σίγουρα έχουν ε, και, στα, ε, και στα ελληνικά μεταφραστεί ε, αρκετά βέβαια δεν έχω την τύχη ε, να διαβάσω τα έχω δει δεν δηλαδή, θυμάμαι τώρα θα με συγχωρήσετε κάνουμε μια αναζήτηση και θα βρούμε και τίτλους που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά αν θέλετε ε, πάση περιθώσει ε, νομίζω το, το μοναδικό σεμπιζόν πρέπει να έχει γίνει και ταινία έτσι. Ε, θα σας γιλάσω όμως θα μας διαφορτήσουν κάποια άλλη μια πασπαιδόση ε, όπως είπαμε το ψευδόνιμο μπορεί να είναι επιλογή ε, ανάγκης από το συγγραφέα να είναι επιλογή του να είναι ε, για προσωπικού του λόγους για λόγους αστίσμου ε, πολλά άλλα και για λόγου ε, όπω εδώ με τον Κόντζο, με τον Στίβεν Κίνγκ, λόγου για εκδοτικού να το πω έτσι. Όχι σχετίζονται με το κείμενο, και αυτό είναι που με έχει απασχολήσει εμένα. Ε, όπω και με το παράδειγμα τη Ρούλινγκ που είπαμε προηγουμένω, που σαν Γκαλμπρίθ ε, το αστυνομικό, δεν το θέλει και επιτυχία, αλλά μόλι και ποιος το είχε γράψει που είσαι εκατομμυρία αντίτυπα. Ε, λέει πολλά για εμάς αυτό, σαν κοινό, σαν ανθρώπους ε, που διαβάζουμε. Θέλουμε ε, την ευκολία μας, να το πω έτσι. Ε, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ευκολίας. Ε, προτιμούμε τη σιγουριά. Ναι, είναι, είναι ένα ίδιο των περισσότερων ανθρώπων, έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το να... Ε, να αποζητούμε τη σιγουριά και ε, το γνωστό, να μην, να, να μην ξενογνώμαστε εύκολα στο γνωστό και αυτό όπως ε, θα δείτε είναι και ε, τόσο δημοφιλή τα διάφορα site, τα forum και ο Οτιδήποτε άλλο γίνεται στο ίντερνετ, γίνεται συζήτηση ή παρουσίαση ή οτιδήποτε που λέσχε ανάγνωση κλπ. που σχετίζονται με το, με το βιβλίο. Ε, πάμε όμω να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα και ε, θα συνεχίσουμε ε, με. Ναι, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μα και θα συνεχίσουμε λίγο λοιπόν, με τη σκέψη μας πάνω σε αυτό που νομίζω προλαβαίνουμε μέχρι το τέλο τη εκπομπή. Ε, Δεν θα μπορούσε από μια εκπομπή που η μουσική της επένδυση είναι ε, για ασχετίζεται με καρναβάλι και με τα η μάσκερα. Και για να συνεχίσουμε ε, να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή, ε, κάνοντας μια ανακεφαλαίωση, ε, σήμερα ασχοληθήκαμε με τα ψευδόνυμα, με το μασκάρεμα, έτσι εισαγωγικά, μια και είμαστε μέσα από κρίση, τα ψευδόνυμα λοιπόν που χρησιμοποίησαν διάφοροι διάσημοι, ε, πιστεύω ότι περισσότεροι ήταν πολύ γνωστοί, και μερικοί όχι και τόσο γνωστοί στην Ελλάδα, ε, συγγραφείς με τα οποία το έγιναν γνωστοί ή με τα οποία έγραψαν τα βιβλία τους. Ε, Κλείνοντας την εκούμπη ξεκίνησα να σχολιάζω για τι ευθύνες που έχουμε ως αναγνώστες σχετικά με τις επιλογές που κάνουμε και που πολλές φορές αναγκάζουν τους συγγραφείς να καταφεύγουν σε, ή να μην καταφεύγουν σε τέτοια ε, μασκαρέματα, να το πούμε έτσι. Α, πριν προχωρήσω να καλυσπερίσω να τον υπόλοιπο την Aldi, με Μεόλα και τον Ρασκολονίκοφ που έχουν συνδεθεί και μας α, ακούνε. Και φυσικά να κατασπερίσω και την Ελένη και την Ευελίνα που πλέον συνδέθηκαν και μα ακούνε και αυτές. Λοιπόν... Ε, γιατί έχουμε αυτή τη συμπεριφορά ε, ως αναγνώστες δηλαδή, ε, είπαμε προηγουμένως ότι επιλέγουμε από ό,τι αποδεικνύεται, επιλέγουμε το γνωστό, το σίγουρο ή επιζητούμε ότι είναι να ξανοιχτούμε συστραγωγικά, ε, επιζητούμε ε, τη γνώμη τη σιγουριά της γνώμη, φίλων, γνωστών, κριτικών. Είπαμε και γι' αυτό βλέπετε την επιτυχία που έχουν site με βαθμολογικέ και κριτικές βλέπουν όπως το Goodreads, πόσα πολλά ιστολόγια υπάρχουν που ασχολούνται με το βιβλίο, πόσα πολλά ε, βίντεο κανάλια στο YouTube με ανθρώπους που ασχολούνται και γράφουνε. Ε, γράφουν, συγνώμη. γυρίζουν βίντεο που παρουσιάζουν βιβλία και εδώ και τα δικά μα έτσι, μην ξεχνάμε και, το, και στο facebook και τα συζητήσεις ε, για βιβλίο αλλά το δικό μας και φιλικό μας site το spoiler spoileralert.gr ε, παρουσιάζει συζητήσεις και η φίλη μας βιβλίο και στο Goodreads ε, το το άλλο site το ελληνικό το bookia.gr ε, ε, κοινωνική δικτύωση για το βιβλίο, ε, είναι, είναι πολλά. Ε, πιστεύω, μία παράμετρος, την οποία, ε, όχι μόλις στο μυαλό μας, είναι το κόστος και παλαιότερα το μεταφρασμένο το, ή το ελληνικό το βιβλίο, ήταν ακριβό και τώρα, βέβαια, με, τη, ε, με την το πω, έλλειψη χρημάτων το πόλεος που υπάρχει στο, στον κόσμο, ε, Εντάξει, κάποιες προσπάσεις δεν συγκδοτικοί και σε πιο φιλικές τιμέ, αλλά το βιβλίο έχει πέσει πολύ στη λίστα προτεραιότητων τη μέση οικογένεια. Ε, αλλά εκτός από το χρηματικό κόστος της απόκτησης ενό βιβλίου, υπάρχει ένα α, άλλο μεγαλύτερο, πιστεύω, και πιο αποτρεπτικό. Ε, υπάρχει η επένδυση χρόνου. Ε, ένα βιβλίο, σε αντίθεση με μια ταινία, ε, απαιτεί... Περισσότερη προσήλωση, περισσότερη αφοσίωση μια ταινία. Ε, εντάξει, θα κρατήσει μια μισή, θα κρατήσει δύο ώρες. Εκεί ή ένα επεισόδιο, μια σειρά ας πούμε, α, θα το κρατήσει μια ώρα το πολύ. Α, θα το πούμε μια ώρα στην τηλεόραση, εντάξει. Ε, ή ένα τραβούδι, κρατάει κάποια λεπτά. Κά κάτι τέτοιο βιβλίο όμω, ε, εντάξει και ένα περιοδικό δεν νομίζω ότι ε, το διαβάζουμε τουλάχιστον περισσότερο κόσμος μέσα σε μία ώρα απαιτεί επένδυση χρόνου που για πολλούς ε, καταλαβαίνω πολλούς αυτοσοκρατές μας ε, πολλού κόσμος με τις διάφορες άλλες υποχρεώσεις που οικογενειακές παγγελματικές κλπ μπορούν να, που μπορεί να τρέχουν ε, α, απαιτεί μια επένδυση χρόνου αρκετά ε, σημαντική δηλαδή με βιβλίο που μπορείς να διευάζεις λίγο, μπορεί λίγο κάθε μέρα μπορείς να κρατήσει μέρες έτσι. κάθε μέρα μπορείς να κρατήσει και πολύ περισσότερο καιρό και φυσικά αν άλλο το επίπεδο προσύλωσης που απαιτεί ένα βιβλίο κακά τα πεσέματα, άλλο το επίπεδο ενός στυλοπτικής ε, Ενό τραγουδίου. Ε, έτσι λοιπόν, περισσότερο πιστεύω ότι είναι αυτό η επένδυση χρόνου φοβίζει, που λέω ότι αν αφιερώσω τόσε ώρες και να είμαι και προσελμένου σε αυτό που διαβάζω. Θέλω να ε, είμαι σίγουρος ότι θα το ευχαριστηθώ. Θα μου βγει η επένδυση χρόνου <laughs> κατά κάποιο τρόπο που έχω κάνει. Δεν θα, ε, δεν θα πάει χαμένο ε, αυτό ο χρόνο που προσπάθει αν θέλετε, ε, που θα επενδύσω. Ε, γι' αυτό υπάρχει ένας, α, πώς να το πω, ε, δισταγμός το να ξανοιχτούμε πολύ όσον αφορά αυτό το θέμα και είναι το απόλυτα ε, κατανοητό. Ε, βέβαια, όπως έχω πει, καλό είναι που και που, έτσι, κυρίως όταν έχουμε περισσότερο χρόνο να, να πειραματιζόμαστε με ε, κάποιο άγνωστο είδος, με κάτι που ε, μας έχει κινήσει απλώς την περιέργεια και δεν το έχουν συζητήσει. Μπορεί σε αυτό που οι άλλοι δεν το ογνωρίζουν ακόμα, μπορεί εκεί να βρούμε το προσωπικό μας αγαπημένο βιβλίο. Εδώ όμω φτάσαμε και για σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Το πρόγραμμα του Radio Music Heaven συνεχίζει. Με ξεχειρινάμε στις 9 της Αλκιονίδας ενώτες με τη φίλη μα την στι 10 ο Εθερβάμωνας αφιέρωμα στο 1978 και τα μεσάνυχτα... Έντεχνο με τον Chris Πάτρα. Και αύριο, είπαμε, ξεκινάμε δυναμικά την εβδομάδα μας με τις ροκ εκπομπές του σταθμού μας. Να θυμίσω ότι την επόμενη Κυριακή, το εξλίμπρις, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν θα πραγματοποιηθεί και ευελπιστούμε ότι την Κυριακή, 22, πλέον ε, Φεβρουαρίου, θα είναι ε, πάλι μαζί σας. Εδώ να σας ευχαριστήσω όλους ε, για την ακρόαση και να σας αποχαιρετήσω με μία ε, ωραία ε, σύνθεση, ε, πάλι που μιλάει για καρναβάλι, από τον Έκτορ Berlioz λοιπόν, θα ακούσουμε την ουβερτούρα στο ρωμαϊκό ε, καρναβάλι. Καλή εβδομάδα να έχουμε και επειδή δεν θα <coughs> είμαι εδώ για να σας ξαναπώ, ε, καλή τσίκνο πέμπτη, έτσι και καλές, ε, καλές απόκριε. Καλά, ε, θα τα ξαναπούμε νομίζω θα Λοιπόν, χαιρετώ, καλή νύχτα σας. Thank you.